Καλή χρονιά σας εύχομαι Ευλογημένοι Και όπως το λέμε και το επαναλαμβάνουμε Εμείς εδώ Οι οποίοι πάντοτε διαφοροποιούμε τις ευχές μας από τους κοσμικούς ανθρώπους εύχομαι στη νέα χρονιά να είμαστε καλύτεροι διότι τότε η χρονιά θα είναι καλύτερη τα μεγάλα τα λόγια και οι μεγάλες και πλατιές κουβέντες Πρέπει να έχουν και μεγάλες προσπάθειες. Και δυστυχώς εδώ βλέπουμε ότι ακούμε μεγάλα και φανταχτερά λόγια, ακούμε διάπηρες ευχές και από εκκλησιαστικούς και από πολιτικούς άρχοντες, αλλά δυστυχώς οι ευχές αυτές παραμένουν απλά ευχές χωρίς να γίνονται ποτέ πραγματικότητα διότι δεν υπάρχει το υπόβαθρο δεν υπάρχει η υποδομή και εννοώ όταν λέγω δεν υπάρχει υποδομή μας λένε μεν καλή χρονιά μας λένε μεν ευλογημένη χρονιά αλλά δεν μας λένε Πώς θα έρθει αυτή η ευλογημένη χρονιά. Ωραία μας τα λένε. Δεν μας το διευκρινίζουν. Και δεν μας το διευκρινίζουν γιατί. Διότι ουσιαστικά δεν θέλουν καλύτερη χρονιά. Το λένε για τα μάτια το λένε αυτό και για τα αυτιά του κόσμου. Μπορούσαν να το διευκρινίσουν, να μας δώσουν να καταλάβουμε τι θέλουμε, τι πρέπει να κάνουμε στη νέα χρονιά. Δεν μας το λένε. Και οι μεν άρχοντες, οι άπιστοι και άθεοι άρχοντες μας, δεν πρόκειται να μας το πουν ποτέ. Αυτή το μυαλό του θα είναι συνέχεια στο τι τους λέει η μασονία. Στο τι τους διατάσσουν τα ξένα κέντρα. <και> θα μας λένε καλή χρονιά και το μυαλό τους θα τρέχει. Πώς θα μας κάνουν να φτίσουμε αίμα τη νέα χρονιά. Εκεί είναι το μυαλό τους. Να μας πατήσουν στο λαιμό. Μην τον που γελάει και βγήκε στην τηλεόραση και σου κοκορεύεται και σου λέει το ένα και τον άλλο. Και ο ένας και ο κόκκινος και ο μπλε και ο κίτρινος και ο μαύρος και ο άσπρος και όλα αυτά, όλοι τα ίδια είναι. Όλοι τα ίδια είναι. Σας το λέω και σας το υπογράφω. Όλοι είναι τα ίδια. Τους ξέρω τώρα πλέον. Και εσείς τους ξέρετε. Είναι όλοι κεφάλια... Της Λερναίας Ήδρας, τι θυμάστε τη Λερναία Ήδρα, ο Σίμις τα θυμήθηκαμε αυτά, έτσι που πήγα από σχολείο, θυμάστε. Είχε λέει 9 κεφάλια, η Λερναία Ήδρα, τις έκοπες το 1 έβγαζε 2 ακόμα. Τις έκοπες και τα άλλο, άλλα 2. Τις τα και τα 9 έβγαζε 18 μέτρα. Πέρα, τι σημαίνει η κεφάλια της Λερναίας Ήδρας. Όποιο κεφάλι και αν σε φάει, στην Ιδιακηλιά θα πας. Έτσι δεν είναι. Όποιο κεφάλι και σε πάει. Έτσι είναι η εξουσία σήμερα. Έτσι είναι. Ένα κεφάλι είναι πράσινο. Το άλλο κεφάλι είναι μπλε. άλλο κεφάλι είναι κόκκινο. Το άλλο κεφάλι είναι κίτρινο. Το άλλο κεφάλι είναι μαύρο. Το άλλο κεφάλι είναι άσπρο. Το άλλο κεφάλι είναι έτσι. Το άλλο κεφάλι έχει μήτρα στο κεφάλι του. άλλο έχει σταυρό. Το άλλο έχει δεσπότη. Το άλλο έχει πατριάρχη. Όποια κεφάλι και σε πάει. Στην κυρία Κιμονέφα μα να φύγουμε από τον δεσπότη. Από να φύγετε. Από την εκκλησία να φύγετε τους δεσποτάδες να φύγετε από την εκκλησία να μην φύγετε δεν θα μας σώσουν οι δεσποτάδες θα μας σώσει ο Κύριος και έρχομαι στην ουσία στην ουσία καλή χρονιά παλέψτε αδελφοί μου με τον εαυτό σας παλέψτε όχι με τους άλλους ο πατήρ Γερβάσος, ξέρετε τι έλεγε, η αείμνηστη αυτή η ψυχή, ο Άγιος Αυτός, τον το, το Πατρό, ξέρετε τι έλεγε. Του λέγανε, εσύ λέει με τα κηρυγματά σου θα διορθώσει λέει, τον κόσμο, θα διορθώσει το ρωμαϊκό Και τους απαντούσε, ξέρετε τους απαντούσε, θα διορθώσω, λέει, τον κόσμο, όταν πρώτα διορθώσω τον εαυτό μου. Τα έτσι λοιπόν θέλετε να διορθώσουμε τον κόσμο εμείς, θέλετε θέλετε να διορθώσουμε τον χρόνο το καινούργιο που έρχεται να μην είναι χειρότερος από το προηγούμενο, θέλετε θέλετε το 2008 να είναι καλύτερο από το 2007, θέλετε θέλετε, φαντάζομαι το θέλετε δεν θέλετε ε, Λοιπόν, να γίνουμε καλύτεροι εμείς και βάλε κάτω και πετσόκοψε να πετσοκόψει τα πάθη σου, της αδυναμίας σου, της αμαρτίας σου και να πει, με τυραννάει αυτό το πάθος με Είμαι πολυλογού, είμαι ψεύτρα, είμαι, είμαι, είμαι άνθρωπο που κατακρίνω, δόλιο, μονηρό, υβριστή, τι είμαι! Στα λέει ο σου. δεν πας εκεί στο πνευματικό σου, δεν στα λέει τι είσαι. Σα κολακεύουν οι πνευματικοί, τι σα λένε οι πνευματικοί, σα κολακεύουνε, τι καλή γυναίκα είσαι, έτσι σε λένε. Όταν πάτε εκεί πέρα, έτσι σα λένε, φευγάτε άμα σα λένε τέτοια πράγματα. Άμα σου λέει καλό την Αγία, καλό στην Αγία, τι καλή, τι αγία που σε σηκωφύγε. Βίγε, θα σκολάσει αυτό, θα σκολάσει. Αν ο παπά σου λέει σε ελέγχει, ο πνευματικό σου και σου λέει παιδάκι μου πρόσεξε γιατί έχει αυτό το πάθο, έχει το άλλο πάθο, έχει το άλλο πάθο, έχει το άλλο 3, 4, 5, 6, 7. Βάλε αυτά τα 7 κάτω πάθη και πέσε από την 1η Ιανουαρίου του 2008, τέρμα. Τέρμα. Δεν έχει. Και τότε θα δεις, θα τελειώσει το 2008 That's και θα λες το Δεκέμβρη, το Δεκέμβρη που θα τελειώνει, θα αυτή η 31 Δεκέμβρη του 2008 που θα πάει να και θα κάνει και εσύ τον απολογισμό σου θα πεις, ω, δόξα ο Θεός. Μέσα σε αυτόν τον χρόνο, δεν ξαναείπα ψέματα. Πω, σε ευχαριστώ Κύριε. Η ωραότερη χρονιά της ζωής μου. Να η χρονιά. Να η χρονιά ό το 2008, κάπνισα Πω, πω, πω, δόξα ο Θεός. Δόξα σοι ο Θεός. Να, γιατί περιμένει να γίνουν καλύτεροι οι άλλοι? Γιατί αυτό κάνουμε εμείς. Εμείς να μείνουμε χρωμιάριες και ελεηνοί και περιμένουμε να γίνουν καλύτεροι οι άλλοι. Όχι, να γίνω καλύτερος εγώ. Γίνω καλύτερος εγώ. Και όμως γίνω καλύτερος εγώ. Όλα ομορφαίνουν γύρω άμα γίνω καλύτερος εγώ, άμα πάψω εγώ να πλαστημάω, άμα πάψω εγώ να βρίζω, άμα πάψω εγώ να κατακρίνω, άμα πάψω εγώ να κοτσοπολέπω, άμα πάψω εγώ να λέω ψέματα, άμα πάψω εγώ να αρχίσω μάλλον το, το 2008 να τηρώ το νόμο του Κυρίου, θα δεις τι ωραιότερος χρόνος θα είναι αυτός που θα περάσουμε. Πολύ ωραιότερος. Θα ευχαριστήσει τον Θεό μέσα από την καρδιά σου, θα στράψει ο κόσμος μπροστά σου βλέπετε αυτό έλεγε ο άμα εγώ γίνω καλύτερος τότε θα διορθώσω και τον κόσμο και άμα εγώ γίνω καλύτερος το 2008 και άμα εσύ γίνω καλύτερος το 2008 τότε θα δεις ότι ο κόσμος άλλαξε το 2008 ήταν το καλύτερο χρόνο. και αυτού άλλους τα λένε <κυρίζει> αυτή είναι η αλήθεια αδελφοί μου αυτή είναι η πραγματικότητα και επομένω και εγώ επαναλαμβάνω σας εύχομαι σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου το 2008 που άνοιξε πριν από 15 περίπου ημέρες από 12 12 μέρες να είναι χρονιά ευλογημένη μέσα στην οποία θα διορθωθούμε θα γίνουμε καλύτεροι θα γίνουμε πνευματικότεροι, θα γίνουμε να προσπαθήσουμε να γίνουμε με λιγότερα πάθη, με λιγότερες αμαρτίες, να μην γυρνάμε στα ίδια και γυνόμαστε σαν εκείνο που λέει ο Άγιος Ιάκωβος. Ξέστη λέει ο Άγιος Ιάκωβος. τι μη λέει. Μην γίνεσαι σαν το σκύλο, ο οποίος γυρνάει σε λίγο και τρώει τον αιμετό του. Κάνει αιμετό, πάει παραπέρα και ξαναγυρνάει και τρώει τον αιμετό του. Έτσι κάνει ο κι εμείς όταν γυρνάμε στα ίδια και στα ίδια και παραμένουμε οι ίδιοι οι χειρότεροι τι κάνουμε, κάνουμε με το εκεί με στην εξομολόγηση και δεν προλαβαίνουμε να φύγουμε και το ξανατρώμε το να με το, ξανακάνουμε τα ίδια πράγματα. <κυρίζει> Αυτά σαν ευχέ <κυρίζει> για το 2008 και ερχόμαστε και πάνιν να συνεχίσουμε την Παλαιά Διαθήκη τα χρυσά αυτά λόγια της Αγίας Γραφής που δεν υπάρχει στον κόσμο τίποτα πολυτιμότερο <Και> τίποτα πολυτιμότερο άμα το καταλάβατε είσαστε κακομύριδες κακομύριδες είσαστε άμα δεν κατάλαβες το θησαυρό της Αγίας Γραφής είσαι κακομύριος και ξέρεις γιατί το λέω αυτό διότι άκουσε τι λέει ο Δαβίδου, ο Δαβίω ο προφήτης αν τους του λέει εκεί κάτι πολύ ωραίο. Και κύριε λέει, κύριε, ηγάπησα, η γάπησα, η Γάπισα, τα λόγια σου, δεν είναι τα λόγια του κύριου, τα λόγια. Καιν διαδικτυα που έχετε στα σπίτια σα, παλαιάδια αυτά. Η γάπησα κύριε, τα λόγια σου, Υπερχρυσίων και των Περισσότερο από όλα τα μπιχλιβίδια και τα χρυσά και τα διαμάντια και τα πρηλάδια του κόσμου, αγάπησα του τόπου. Ποιο το κατάλαβε αυτό. Καλύτερο το κατάλαβε. Τόσα χρόνια στα κηρύγματα, τόσα χρόνια η τύχη, η τύχη εδώ, τα καλύτερα από τα ξέρουμε εμείς. Και από μένα που τα λέω και από εσά που τα ακούτε. Η γάπησα. Τα αγαπά τα λόγια του κυρίου. Εδώ είναι ο θησαυρό. Ο θησαυρό μα, ο πραγματικό, αυτόν που θα πάρει κοντά σου μεθαύριο, όταν θα σε βάλω στο κουτί, στο φέρετρο, για να φύγει, όταν θα πει τα μάτια σου εδώ, θα φύγει η ψυχή σου. Ετούτα θα πάρει κοντά σου. θα πάρει τα χρυσά, όλα εδώ θα μείνουν Χρυσά πάει μαζευσου σατέ. Λεφτά μαζευσου σατέ. Εδώ θα τσακωνόνται οι κληρονόμοι πίσω, θα τσακωνόνται, εσύ δεν θα πάρει τίποτα. Αν θες να έρθει κάτι κοντά σου, θησαυρός, ανεκτήμητος, είναι η Αγία Γραφή. Γιατί, ξέρεις γιατί, γιατί εκεί πάνω θα σε περιμένει ο Κύριος με την Αγία Γραφή. Εκεί στη βασιλεία του θα σε περιμένει, θα σε περιμένει με την Αγία Γραφή ανοιχτή. Και άμα τα διάβαζες στα λογιά του, αματα άμα τα, τα λογιά του, εκεί θα σε κρίνει εδώ, έλα εδώ, ε, ναι. Ναι. α, εφ, δούλε, αγάθε, έλα παιδάκι Μπράβο. Έλα, μπράβο, μπράβο έλα. Δεν τα διάβαλες. Είδατε τι είπε, τι είπε στον πλούσιο. Προχτές τι είχαμε αυτή. Θα το, θυμάστε τον πλούσιο και τον Λάζαρο. Πριν από τα Χριστούγεννα. Δεν τη διαβάσαμε αυτή την επιστολή. Την, την παραβολή. Θυμάστε τι του είπε. Λέει, λέει πάτερα Αβραάμ. Του λέει πάτε Αβραάμ. Να στείλει τον Λάζαρο κάτω. Να πάει να πει στον κόσμο. Αυτά που γίνονται εδώ πέρα. Τι το απάντησε ο Αβραάμ, ο Κύριος δηλαδή, τι του είπε? Άμα θέλουνε να διαβάσουν γεωγραφία. Έχουν σημασία και τους προφήτες. Ακουσάκουσαν αυτό. <κυρίζει> το απέριψε ο Κύριος. Δεν θα σηκωθήκανα σπεδαμένος. παραμένει, οι πεθαμένοι και τους ξανασκοτώσανε. Αυτό δεν κάνατε. Σηκώθηκε ο Λάζαρος. Και οι να το ξανασκεφτώσουν οι Εβραίοι. Δεν χρειάζεται να σηκωθεί πεθαμένο για να σου πει τι γίνεται, εκεί θε. Σου τα λέει εδώ, ο κύριο. Θέλει, λέει ο κύριο, θέλει. τι λέει, ο Απραίτη. θέλεις θέλ, αν θέλουνε, είναι το να το έχει γραφεί, Να διαβάσουνε, να διαβάσουνε, να πάνε στα κηρύγματα, να αντετώσουνε τα λαταφιά του. Να ακούσουν τι λέει ο νόμος του Κυρίου και μετά φεύγει από εδώ, όχι να φεύγεις και αμέσως κατεβαίνοντας στο σκαλιά να τα ξεχάσεις όλα. Να τα κρατήσεις, να τα φυλάξεις σαν θησαυρό μέσα στην καρδιά σου και να τα εφαρμόσεις. Είχαμε <Και> εξηγήσει τελευταία φορά τον 11 και τον 12 στίχο των παροιμιών του Σολογόντος και μας είχε πει θυμάστε ότι υπάρχει λέει δρόμος δρόμος τι δρόμος είναι αυτός υπάρχει ένα δρόμος που οι άνθρωποι λέει νομίζουν ότι είναι ο καλός ο δρόμος ο δρόμος της σωτηρίας αλλά δυστυχώς λέει ο Κύριος αυτός ο δρόμος Κατεβαίνει, κατεβαίνει, κατεβαίνει, κατεβαίνει, κατεβαίνει. Πιάνει πάτο της κόλασης. το πάτο της κόλασης πάει. Οι σπιθμένο άτομα Να του. οδός. Υπάρχει δρόμος. Είδωκοι παραανθρώπους, ορθοί είναι. Νομίζω οι άνθρωποι λέω ότι είναι καλός ο δρόμος αυτός. Καλός ο δρόμος. Να σας πω ένα τέτοιο δρόμο. Ένα τέτοιο δρόμο. Είδατε τι λένε σήμερα οι άνθρωποι. Τι λένε. Τι λένε, Πάνε στον, στον Αρχιεπίσκοπο άντε ο Θεός να του δώσει μετάνια και να είναι έτοιμος να φύγει πηγαίνουν στον Αρχιεπίσκοπο και του λέγανε ρε Δεσκότη, ρε, ρε, ρε αρχιεπίσκοπε ρε Χριστόδουλε όπως το λέγανε ρε Χριστόδουλε, κάνε κάτι ρε παιδάκι κάνε κάτι απλοποίησε τα πράγματα τι να απλοποίησε τους έλεγε να, δεν είναι αυστηρή εγγραφή. Γραφή πετσόκοψε λίγο ρε ναι. Έτσι όγκοψέτε λίγο να γίνει πιο καλή, πιο ωραία, να μα έρχεται πιο ωραία στα αυτιά. Τι είναι σε αφήνω να πανακοινωνήσεις γιατί έχεις, έχεις φιλενάδα και φίλο. Δεν πειράζει. Κόφτω. Δεν κύριε στο χέρι <σχερ> <σχερ> του. Ναι. Να το στρογγυλέψουμε. Να το στρογγυλέψουμε, ναι, να το στρογγυλέψουμε. <σχερ> είδες τι λέει εδώ. Ακούγεται ήδη στη ώρα, τα λέγατε κι εσείς. Εσείς που τα λέγατε. Εμένα μου τα λέγατε, Παπούλης, μην είσαι τόσο σκληρός τον λόγο σου. Πες τα πιο ωραία έτσι, να μαζέψουμε κόσμο, να μαζέψουμε παιδιά. Να μαζέψουμε παιδιά να έχω εδώ πέρα παιδιά. Εσείς μου τα λέγατε. Είστε τι λέει εδώ. Σου ακούγεται στο αυτάκι σου, ωραίο αυτό. Σου ακούγεται ωραίο, καρκαλάι το αυτάκι σου. Δες εσύ η μάνα που έχει το φίλο, που έχει το παιδί το παιδί σου που είναι 30 χρονών 25 χρονών, 20 χρονών και έχει τη φιλενάδα, λες μωρέ εντάξει έχει τη φιλενάδα, άμα τι δεν πειράζει κάτσε να του δώσουμε και τη Θεία Κοινωνία να το έχουμε να λέμε ότι το έχουμε και μέσα στην Εκκλησία κύριε <Συσχε> <Είτε>, Στυλίδο <Συσχε> νομίζεις νομίζεις ότι είναι καλός ο δρόμος και αμαρτία και Χριστός και η βρωμιά και η Θεία Κοινωνία δεν είμαστε και τόσο ακραίοι. Είδες τι λέει. Μην εξαπατάσαι. Αυτός ο δρόμος πιάνει πάτο της κόλασης. Εκεί το τέρμα του. Περνάς εδώ ωραία, ωραία, καλά, ωραία, καλά. Τι ωραία, ε, Για φαντάσου. Έτσι λένε και οι Αυτό διαβάζανε πρωτές. Εδώ με τους κυρίους που έρχονται σε έναν άλλο κύκλο που κάνουμε κάτω στην Παβοχλία εκεί. Αυτό λέγαμε. Τι ωραία, ε, τι ωραία. Και αμαρτία και ο Χριστός, ωραία καλοπερνάμε πολύ ωραία και αυτά καταλαβαίνετε ξυπνάει μια ωραία πρωία μου έρχεται μια συγκοπή με βάλω στο κουτί και η ψυχή μου που πάει στον πάτο, στον πάτο της κολαση, πήγε ο πλούσιο και από εκεί δε εκεί στον πάτο της κολαση πήγε και ο πλούσιος και από εκεί τον έβλεπε ο Αβράμου από ψηλά ήραν δηλαδή, να μου μια σταγόνα δεν μπορώ δεν μπορώ, δεν γίνεται. Μα δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται. Πώ θα το κάτσουμε, δεν γίνεται. Μα ο κόσμο κάτι να στείλουμε και να πεθαίνει, δεν γίνεται. Αυτά ήταν τα φοβερά λάθη που έγιναν στην εκκλησία. Ο εχονόταν, ακούει να ακούει, το είπε δεν πειράζει δεν πειράζει δεν πειράζει δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ελάτε έτσι, ελάτε αλλιώ, εφαράτε τι σοτ, βάτε κοντά, φάτε έτσι, εξελδηθείτε, εμπάτε, κοινωνάτε, κάντε την εκκλησία αλόγοι. Αλόγοι! Αλόγοι! Στην εκκλησία αλόγοι. Έτσι γιατί μα αρέσει η μάσο. Ετούτο θα μα κρίνει όμω. Ε, τούτο θα μας κρίνει. Ξέρεις τι λέει εδώ στην Αίγερα, τα ξέρετε. Τα ξέρετε πολύ καλά. Και θα πω κάτι που πιάνει όλες σας. Τι είναι αυτό που πιάνει όλες σας, ξέρεις Τι λέει ο Πωσέρος Η γυναίκα δεν θα μπαίνει λέει ακάλυπτη στην εκκλησία. Το τσεμπέρι της. Δεν ξέρω. Σ' αρέσει, μη σ' αρέσει. Είδες προχτές, προχτές, είδες προχτές, είχανε Χριστούγεννα, οι Ρώσοι, είδατε αν είδατε τηλεόραση του οι του τους Ρώσες, τους είδες τους Ρώσους, είχαν Χριστούγεννα, είδες τι γυναίκε μέσα, τι γυναίκε μέσα στην Εκκλησία, τις πρόσεξες, όλες τις Όλε! όλες, όλες τις Τι νομίζεις έτσι, σου ήρθε εσένα, μου ήρθε εμένα, του παπά και λέω σβήστο. Πώς θα με σβήσει ο Κύριος εμένα. Να σβήσω, τι να σβήσω. Ποιος είμαι εγώ που θα σβήσω. Μου ανέθεσε ο Κύριος να σβηθώ. Αυτή είναι η δουλειά μου. Ο Κύριος μου είπε θα τα πεις όπως σου τα εγώ. η όσους φύγε. Φύγε. Και γι' αυτό... Γίνομαι κακός Και γι αυτό έκλεισε το ράδιο κάτι. Ε. Να πω. Τα... Θυμηθείτε, θυμηθείτε. Θυμηθείτε, θα θυμώστε που και που. Καλύτερα για μένα, καλύτερα. καλύτερα. Έχω το κεφάλι μου ήσυχότερο. Δεν έχω κανένα να με ελέγξει. Καλύτερα. Αν βλέπετε, θέλουμε την εκκλησία μισοβέζικα. Και την αμαρτία και τον Χριστό, μην το παρακάνουμε. Και Χριστό και διάολο. Και τα δύο μαζί, και τα δύο μαζί. Μην τα αγριεύουμε τα παιδιά, μην αγριεύουμε τον κόσμο. Δεν αγριεύω εγώ. Αυτοί που τα λένε, αγριεύουν τον κόσμο. Αυτοί τον αγριεύουν με την αμαρτία. Ο διάολο αγριεύει τον κόσμο, όχι ο Κύριος! λοιπόν πάρα κάτω. διαβάζω ενεφροσύνες ού προσμίγνηται λύπη τελευταία νέα χαρά έρχεται Τι λέει εδώ, εδώ τα λέει, όποιος αμφιβάλλει, υπάρχουν εδώ μέσα ξέρω άνθρωποι που ξέρουν καλά και τη γλώσσα, ξέρουν ότι κάνω πιστή ερμηνεία, σας το έχω ξαναπεί, πάρτε και εσείς την Αγία Γραφή να δείτε, δεν σα λέω δικά μου πράγματα, τι λέει, ενεφροσύνες σε κάλεσαν, σε κάλεσαν λέει να πας σε μία εφροσύνη, τι σημαίνει εφροσύνη, σε ένα γλαίδι σε ένα γάμο σε ένα γάμο σε σε να πας τι λέει εδώ στην αρχή είναι όλα όμορφα και ωραία ού προσμίγνηται λύπη αφού σε χαρά πάμε σε χαρά πάμε να γλεδίσουμε πάμε δικοί μας άνθρωποι είναι να φάμε πάμε να πιούμε πάμε Να πάμε στο μυστήριο, πάμε. Στο τέλος λέει τι γίνεται. Τελευταία λέει η χαρά. Η χαρά τι γίνεται. Πένθος. Η χαρά γίνεται πέρδο. Γιατί. Δεν πρέπει να πάμε παπούλι. Παντρευόνται άνθρωποι δικοί μας, θα παντρευτεί το παιδί μας, θα παντρευτεί τα γόνι θα παντρευτεί ο συγγενής, έχουμε υποχρεώσεις, δεν θα πάμε στο γάμο, δεν θα πάμε στο βάφτισμα. Να πας. Μα τότε τι λέει εδώ η Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή λέει κάτι το οποίο δυστυχώς αδελφοί μου γίνεται. Και ποιο είναι αυτό. «Πας στο γάμο να χαρείς» «Πας στον βάφτισμα να χαρείς» αλλά ο διάολος πηγαίνοντας σου βάζει τα δικά του τα σταθμά τα δικά του τα ζύγια τα δικά του τα ζύγια α έτσι σου λέει «Θα πας» «Μάλιστα θα πας» «Αλλά σου λέει στο αυτάκι σου» Δεν θα πας με τα δικά σου με αυτά που σου λέει ο Χριστός. Θα σου βάλω εγώ δικά μου ζύγια τώρα εδώ πέρα. Και εσύ σαν ανόητος και εγώ σαν ανόητος λέμε ναι σατανά πες μου τι να κάνω. Πρώτον. Πας την εκκλησία σαν κοσμικός. Σε καλέσα τον κάμπο και επειδή σε καλέσαν σε γάμο και είναι η κυρία τάδε και ο κύριος τάδε ξεγυμνώνεσαι κι εσύ βγάλεις τα πράτσα όξω σηκώνεις τις φούστες ψηλά να παραδείξεις να, να τη μοντέρνα και πας στην εκκλησία και εσύ, ο κύριος, και εσύ ο κύριος ξεχνάς ότι είσαι χριστιανός και κοσμικεύεσαι μαζί με του άλλους και μέσα στο μυστήριο κουβεντιάζεις και γελάς και κοιτάς να ρίξεις, αντιγιαρίζει, να ρίξεις κουφέτα, να του σπάσει το κεφάλι του λούνα, να γελάει. <laughs> να κοιτάξει, να πατήσει το πόδι της νύφης του γαμπρού, ξέρω, ό,τι πατάνε και πέρα. Ωραίο μυστήριο. Πολύ ωραίο μυστήριο. Πολύ ωραίο μυστήριο. Και φεύγεις μετά, πώς φεύγεις. Όταν φεύγεις, τι κάθεσαι και σκέφτεσαι. Πα στον παπά για εξομολόγηση, παπούλη, και σε εκείνο το αμάρτημα έπεσα, και στο άλλο έπεσα, και στο άλλο έπεσα, και γέλαγαμε στην εκκλησία, και κουρόδευα στην εκκλησία, και σκεφτόμουνα με στην εκκλησία, και σε τσιπόθηκα στην εκκλησία, και έκανα το άλλο με στην εκκλησία. Και τι είπε, τι είπε το μυστήριο, τι είπε το Ευαγγέλιο, Μπα και κατά. Δεν πήρα μηχαμπάρι. Γεμάτος χαρά μπαίνει στην Εκκλησία. Είδες τι λέει, στην αρχή λέει όλα καλά. Μετά, όταν τελειώνει, πέρθο. Στην ψυχή σου μέσα, πέρθο. Mm -hmm. Πήγε στο τραπέζι, μάλιστα στο τραπέζι. Γιατί σηκώθηκε να χορέψει. Είδε πω αρχίζουν οι υποχωρήσει. ε, ε, ε. ε. Χριστιανές γυναίκες, έτσι, έτσι έχετε μάθει τα κηρύγματα. Αυτά σας εγώ διδάξω. Εγώ αυτά σας εγώ Όχι. Δεν πειράζει να με πήρανε. Τι είσαι, τι είσαι που πήρανε. Κάνα τσουβάλι πήρανε. Τι είσαι, τι είσαι. δεν έχεις ψυχηλές μέσα. Δεν έχεις φωνή. Δεν έχεις φωνή. Δεν έχεις φωνή. Δεν έχεις μιλιά; Τι σημαίνεις σε πήρανε. Τι είσαι. Τι είσαι μωρό παιδί είσαι, που σε πήρασε να σε τραβάγαν, τι, τι, τι είσαι εσύ. Αφού το ξέρεις, υπάρχει κανόνας της Εκκλησίας που αναθεματίζει, που αφορίζει, που καθερεί εκείνον ο οποίος θα χορέψει. Γιατί σηκώθηκες, τι είσαι. εφροσύνες που προσμίγνηται λύπη στην αρχή ξεκινά η εφροσύνη, ξεκινά η χαρά όλα ωραία, μετά μέσα εκεί αρχίζουν οι πτώσει τώρα γιατί εμείς δεν παίρνουμε τώρα τη λύπη ότι θα γίνει κανένα επεισόδιο που γίνονται και τέτοια γίνονται και τέτοια, παραξηγήσεις άντε να πιείς παραπάνω, για, για κάτσε να πιείς παραπάνω έχετε δει γάμους έχετε δει γάμους που στο τραπέζι πίνουν παραπάνω. Έχετε δει. Να σπάνουν μπουκάλια και να κυνηγάνει ένας τον άλλον, να σφάξουν ένας τον άλλον, μες στον γάμο. Ωραίος γάμος, ε. Ωραίος γάμος. Να κυνηγιούνται με τραπεζομάχερα. Έχετε δει. Ωραίος γάμος, ε. Ωραίο μυστήριο. Πολύ ωραίο μυστήριο. Θες να κάνεις γάμο, θες να κάνεις ευρωσύνη. Σκέψου. Με βάση γι αυτό, σκέψου τι. Θα ξεκινήσω με χαρά, πραγματική χαρά, εν χαρά, αλλά θα τελειώσω και με χαρά, με τη χαρά του Θεού. Δεν θα με πάρει η μπάλα από κάτω. Πήγε σε βάπτισμα. Είναι μες στη Σαρακοστή, μάλιστα. Να πας στο, Να πας στο βάπτισμα. Να πας και στο τραπέζι. Δεν έχει φαΐ, δεν επιτρέπεται. Μα ξέρεις παππούλη τι, τι, τι, τι, μα ήταν το εγγόνη σου, κι άμα ήταν το εγγόνη σου, τι έγινε λοιπόν, το Χριστό δεν να θυμήθηκες, πάνω από όλους το εγγόνη σου, πάνω από όλους η κόρη σου, ο γιος σου, πώς, πώς, τι είναι αυτή αυτή να συγκρίνουμε μετά αύριο, και στο κάτω κάτω η εγγόνη σου ήταν ωραία, δεν τρώω, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, είναι νηστείο παιδί μου σήμερα, αν θέλει να κάνεις κάτι καλό, κάποιο ψυχικό για το εγώ σου, είναι το πρώτο ψυχικό που σε καλεί ο Κύριος να κάνεις. Και αν του το λε μετά αύριο εγώ παιδί μου, εγώ εγκονάκι μου ήμουνα εκείνη που τίμησα τη βαφτισή σου. Δεν χάλασα τη Σερακοστή. Ποια έχει μούτρα να πει κανδιτέψε. Βλέπεις γιατί ενώ πα. Στην αρχή με χαρά, δε δηλαδή μεταφεύγεις με τι, με πικρία, με πένθος. Με πένθος. Απέτυχε ο γάμος, απέτυχε το βάθισμα. Τζαπα που πήγαμε. Απέτυχε. Γιατί η χαρά δεν είναι χαρά έτσι όπως την νομίζεις εσύ. Η χαρά πρέπει να είναι πνευματική χαρά. Πρέπει να είναι η εγχριστό χαρά. Τι κέρδισε. Πες μου, τι κέρδισε. Πήγε στο βάφτισμα, πήγε στο γάμο, τι κέρδισε. Τι κατάλαβε εκεί μέσα. Ξέρετε πώ πρέπει να είμαστε στα μυστήρια, αδελφοί μου, ξέρετε πώ. εγώ σα τα έχω πει. Τα έχω πει παλαιότερα που τα είχα πει. Δεν μπορώ κάθε μέρα να λέω στου καινούριου και στου καινούριου αυτού. Αυτοί όμω που είναι από παλιά, τα θυμόστε πολύ καλά. Κάναμε και τα 7 μυστήρια. Κάναμε και τη λειτουργία αναλυτικότατα, αναλυτικότα. Θυμάστε τι σα είπα. Θυμάστε τι σα είπα. Εκείνο το οποίο πρέπει πάντα να φυλάσει. πιο είναι μυστήριο. Πώ κάθεσαι στα σάικ των που μα αισθάνετε, τι θεούσε που μα παριστάνετε. Κάνει να γονατίζουμε τα σάικ των σόρ. Κάνει να γονατίζουμε το σάικ των Κάνει να γονατίζουμε το σάικ Αν είναι κυριακή. Α... Ωραία, άστα τα υποκριτικά. Όπως είναι τα σά των σών, είναι και την ώρα που βαφτίζεται το παιδί μέσα στην Κολυπίτρα. Εκείνη την ώρα, αντί να γελάς και αντί να και αντί να φωτογραφίζει ο άλλος, πρέπει να είμαστε όλοι γονατιστεί. Όλοι κάτω. Την ώρα που στεφανώνονται οι το του Θεού πρέπει να είμαστε όλοι Ποιο θα, θα προσευχηθεί, για πείτε μου. Πείτε μου εσεί ποιο θα προσευχηθεί για αυτά τα παιδιά που παντρεύονται. Ποιο θα προσευχηθεί. Για αυτό είδατε οι γάμοι στράφη. Έχουμε διαζύγια, διαζύγια, διαζύγια, διαζύγια, διαζύγια, διαζύγια. Αμπέρτα! Διαζύγια, αμπέρτα. Έχω εγώ το θετήσω. Διαζύγια βέρτα <coughs> Γιατί η διαζύγια Ποιος προσευχήθηκε για αυτό το γάμο Μια πεςτε μου εσείς. Ποιος έκανε προσευχή για τα παιδιά που παντρεβόταν Κανείς Μαζευτείκαν έτσι εκεί μέσα όλοι Λαχλάχλαχλαχλαχλα Λέει ο παπάς ούτε και εκείνος προσέχει τι λέει Το πήραν με ο κομπορώι Κομπορώι τους σωτανά. Κοιτάνε πώ θα κάνουν του περισσότερου γάμους εκεί του βάζουν αράβα Άρα, τι, μυστήριο είναι αυτό. Μυστήριο είναι αυτό. <κυρίου> σε κάλεσαν να πας στο γάμο, όχι για τυπικούς λόγους, κυρία μου και κύριε μου. Σε κάλεσαν για ουσιαστικό λόγο. Αυτή είναι η έννοια του προσκλητηρίου Μην κοιτάς που τα κάναν όλα σαν την πόρη του σήμερα. <κυρίου> Αν θα πας στο γάμο σε κάνουν για ουσιαστικό λόγο. Και ο ουσιαστικός λόγος είναι να προσευχηθείς για τα παιδιά. Και αν πρέπει να στέλνουν τώρα, έχουν μάθει, να στέλνουν κάτι προσκλητρία για να διακομωδήσουν τα μυστήρια, να τα διακομωδήσουν. Και λέει, πώ, ε, θυμάμαι έλεγε ένα, λέει, σας, σας, σας καλούμε λέει, στην ώρα που θα κρεμαστούμε μέσα στην εκκλησία. Κορυδεύανε το μυστήριο, το, το μυστήριο του γάμου. Έλα πούμε, θα μας φουρκίσει ο παπάς. εκεί την πρέπει να κάνει. Δεν έρχομαι. Δεν έρχομαι. Ας είσαι το παιδί μου το ίδιο. Δεν έρχομαι σε διακομόδιση σε μυστηρίου. Δεν πάω. Δεν πάω. πάω στο μυστήριο. Να το διακομόδεις το μυστήριο. Άρθουμε να δούμε πού σε φουχίζει ο παπάς. Τι πράγματα αυτά. Και πας για χαρά και φεύγεις με μαύρα. Με πέρθο λέει εδώ. και πως να μην έρθει το πένθος σου δίνει ο κύριο τη μεγάλη χαρά ποια χαρά πια χαρά. τη Θεία Κοινωνία υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από αυτή εσείς πείτε μου τι νιώσατε εγώ σας είπα θυμάστε πριν κλείσουμε σας είπα προσέξτε μην χάσουμε τον Χριστό μην κάνουμε Χριστού για να χωρίς Χριστό το θυμάστε αυτό για πείτε μου τον νιώσατε τον Χριστό τον νιώσατε άμα δεν τον νιώσατε ξέρεις τι συνέβη Πήγες για χαρά, πήγες για μαλλί, που ρέει εκεί και βγήκε κουρεμένος. Πήγε να πάρεις χαρά και δεν πρόλαβε να και μετά βγήκες όξορο, άρχισες στα γέλια, τσαϊδίες, το ένα, το άλλο. Πάει η Πέταξε ο Χριστούτης. Σαν να μην κοινώγησες. Πού είναι η χαρά σου, πέρασες τέλος πάει, έφυγε ο Κύριος. Είδες αυτό λοιπόν ε, το ζωμί της υπόθεσης για να μην πάθουμε αυτή τη λαχτάρα που μας λέει εδώ ο στίχος 13 του 14ου κεφαλαίου για να μην πάθουμε τέτοια λαχτάρα πρόσεξε πας για την πνευματική χαρά τη Θεία Κοινωνία, την εξομολόγηση το γάμο, το βάπτισμα όλα αυτά είναι χαρές Υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από την εξομολόγηση. Φεύγεις αλαφρωμένος. Εκτίμησέ τη αυτή τη χαρά. Μην βγεις να κατρακυλήσεις μέσα τα ίδια. Και εσύ και εγώ διατήρησέ τη μέσα σου αυτή τη χαρά. Ιδάλλως, πέρθος τα έχεις πάλι μες την καρδιά σου. Πέρθος. Και ξέρετε αυτό μου το λέτε εσείς πολλές φορές που πάνε, ξομολογούνται κάποιοι και έρχονται, ξέρετε τι μου λένε παππούλη λέει προτες ήρθε στην εξομολόγηση λέει έφυγα μετά λέει δεν ικανοποιήθηκα γιατί γιατί γιατί ούτε με μετάνοια πήγε, ούτε απόφαση είχε για διόρφαση, και όταν έφυγες ξαναγύρισες τα ίδια για αυτό πως να τη χαρά μέσα σου όταν αισθάνεσαι ότι κοροϊδεύει τον κύριο, πώ να αρθεί εκείνη η ευλογημένη χαρά που έχει, Ποιο έχει, Ο άσο το Ιώση! Άσο το Ιώση που πα με Και πα να καταθέσει τα φορτία του να να σε ξαναδεχτεί ο κύριο. Αυτό κάνουμε μέσα στην εξομονόγηση. Αυτό πάμε να του πούμε. Είμαρτον ει των ουρανών και ροπιό σου. Σου υπόσχομαι δεν θα ξανακάνω τίποτα. Πάρε με ω ένα το μυστήριο σου, Αυτά δεν λέμε. Το έκανε. Αυτή ήταν η μεγάλη χαρά του ασότου όταν γύρισε τον πατέρα του. Εντήκε να βιώσει τη διόρθωσή του. Επήκε, εγώ δεν το έκανα ποτέ αυτό. Πώς να είμαι χαρούμενος λοιπόν. Πώς να είμαι χαρούμενος. Εσύ δεν το έκανας ποτέ. Πώς να είσαι χαρούμενος μετά την εξομολόγηση. Αυτές είναι οι χαρές της Εκκλησίας μας. Που ο Κύριος σου τη δίνει για να ανεβείς, να ανεβείς, να ανεβείς, να ανεβείς, να ανεβείς. Και εσύ τι λέει ξεκινάς να ανεβείς και τούττ πας κάτω <κυρίζω> πέρθος μετά θα σας ξαναδιαβάσω τα λόγια ενεφροσύνες ου προσμίγνηται λύπη ξεκινάς στην αρχή με χαρά με την καρδιά σου δεν θες να πει λύπη τελευταία δε όταν όμως τελειώνει το βλέπει Χαρά εις έρχεται <Και> Όταν τελειώσει η χαρά Να τα δάκρυα Να ειθλίψεις Τέλειωσε το πανηγύρι Πάλι στο πένθος Τον εαυτού οδόν συνεχίζω «Τον εαυτού οδόν πληστήσετε θρασικάρδιος από δε των διανοημάτων αυτού αγύρα καθώς». Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια. Ο θρασί λέει άνθρωπος, ποιος είναι ο θρασής, ο ασεβής. Αυτός που έχει κρασία καρδιά Ποιος είναι αυτός Αυτός που δεν υπολογίζει Θεώ, τίποτα Αυτός ο οποίος Καταπατάει το νόμο του Θεού Είναι ασεβής προς το Θεό Δεν σεβεται τίποτα Δεν υπολογίζει τίποτα Νομίζει ότι η Εκκλησία Είναι κομπορώη του Και το κάνει όπως θέλει Αυτός τι λέει εδώ Θα γεμίσει λέει Θα γεμίσει Θα γεμίσει τι συνέπειε της θρασίδητάς του. Γιατί σα το έχω πει και άλλη φορά. Κάθε αμάρτημα προσέξτε με εδώ κάθε αμάρτημα κάθε αμάρτημα έχει και συνέπειες. Δεν είναι έτσι. Άντε είπα ένα ψέμα και τελείωσε και εκεί βάζει μια τελεία και μια παύνα. Όχι, έχει συνέχεια το πράγμα. Έχονται συνέπειε μετά. Ο διάβολο, σας έχω πει και άλλη φορά, είναι ο μεγαλύτερο τοκογλύφο. Σου δίνει ένα, θα σου πάρει 200. Ένα, ε, σου δώσε. Σου κάνει μια χάρη να πει ένα ψέμα, σε κουκούλωσε. Ε, αυτό θα το πληρώσει ακριβά. Θα σου ζητήσει τόπου. Τόπου και επιτόκια. Γιατί. Γιατί ο διάολος δεν κάνει τίποτα χωρί να κερδίσει. Να βγάλει τη μερίδα του. Να βγάλει τη μερίδα του. Τον εαυτού που πιστήσετε θρασικάρδιος. Αμαρτάνει, τον βλέπεις να μαρτάνει; γελάει, που τον ζηλεύεται πολλές φορές. Τον ζηλεύουνε. Δηλαδή βλέπω κάτι πράγματα στην εξομολογή σου δεν είμαι με δηλαδή. Θα το λέω με ειλικρίνεια. Μου λέει κάποιοι, θυμάμαι. Α, η άλλη λέει γιατί κόβει τα μαλλιά τη και εμένα μου λε να μην τα κόβω. Ζηλεύει τον αμαρτωλό, ζηλεύει. Το ζηλεύει. Μπρε θα το πληρώσει αυτή. Θα το πληρώσει αυτή που κάνει αυτή τη θρασίτητα. Αν το κάνει με θρασίτητα θα το πληρώσει. Ζηλεύει. Θε και εσύ να πα τα μούτρα σου μαζί. Ε, γιατί άλλη φορά η άλλη φοράει μαντελόνι και εμένα μου λέει δεν φοράει μαντελόνι. Ρε θα το πληρώσει αυτό το καταλαβαίνεις. Ακούτε, ζηλεύει, τι ζηλεύει. Ζηλεύει την αμαρτία. Δεν άκουσα κανένα να μου πει ζηλεύω τον άλλον που πάει να κοινωνήσει. Σπάνια. Ζηλεύει γιατί ο άλλος, α, α, η άλλη είναι χειδαία. Γιατί η άλλη καπνίζει και να μην καπνίζω εγώ. Τέτοια μούργια στις γυναίκες δεν, δεν τη φαντάζεστε, δεν τη φαντάζεστε. Γιατί οι άλλοι και όχι και εγώ. <coughs> Θα το πληρώσει αυτό, ακούς λέει εδώ. Άκουσες τι λέει. Τον εαυτού οδόν πληστήσετε θρασικάρδιος. <coughs> Θα του πει ο κύριος Μεθάβριο αυτό το δρόμο διάλεξες. Είναι ελεύθερος ίσον να το διαλέξεις. Ελεύθερος ίσον να Περάστε κύριοι από εδώ τώρα. Μα δεν έχει μάθει. Δεν έχει. χυμάριες. Είδατε τους λέει. Πορεύεστε αμπεμό η Πηγαίνατε. Δεν το διαλέξατε. Δεν σα διώχνω γόρο. Το διαλέξατε μόνοι σας. Ξέρατε που είναι η φωτιά. Και ξέρατε που είναι το νερό. Εσείς τη φωτιά. Τραβάτε στη φωτιά λοιπόν. Αν μου πεις παπά μας τα λες αυριεμέν, μας τα θα... λες αυτιερά, εγώ, εγώ σας τα λέω αυτιερά, εγώ σας τα λέω αυτιερά. <laughs> Άμα δεν σας αρέσει μην να έρθει καδερφέ. Σας το λέω ευθέως. Εγώ θέλω εδώ που θα έρχομαι και όπου πηγαίνω και το τυρό αυτό με τη χάρη του Θεού, με τη χάρη του Θεού το τυρό δεν λείπει από τα ψέματα στα κύρια μου, ποτέ ψέματα δεν έφτιαξα ποτέ το Ευαγγέλιο στα μέτρα μου και ούτε θα το φτιάξω ποτέ στα μέτρα μου και άμα δεν αρέσει δεν πειράζει. πειρασβή να σας φωτίσει μόνο ο Κύριος να το ξανασκεφτείτε καλύτερα και να ξαναγυρίσετε εδώ χατήρια δεν γίνονται εδώ μόνο ένα χατήρι γίνεται το χατήρι του Κυρίου Τον εαυτού οδόν τρασικά. τετρασικάρδιος. Τι είπες, δεν πειράζει. Έτσι είσαι στη ζωή σου. Δεν πειράζει. Δεν είναι τίποτα. Πήρες το, τη γομολάστηκα του διαόλου και σβήνεις από την Αγία Γραφή και λες δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μην ξεχνάς, πλησιάζει ο θάνατος. Μην το ξεχνά. Μη σε εξαπατά Λέγει, λέγουν οι άγιοι πατέρε, μη σε ξαπατά, λέει το ότι είσαι σήμερα εδώ στον κόσμο αυτόν. Κάνε καμιά βόλτα, λέει ένα άλλο πατέρα, κάνε καμιά βόλτα από τα κημητήρια για πήγαινε καμιά βόλτα εκεί. Από το πρώτο, από το δεύτερο, από τον Αγιο Μινάου, την Αγία Λεξότησα. Κάνε καμιά βόλτα και από εκεί θε. Πήγαινε μέσα, πήγαινε μέσα εκεί, κάτσε πάνω. Κάτσε σκεπτικό επάνω στου τάφου εκεί πέρα. Κάτσε, δεν σε κατηγοράει κανεί. Δεν σου πει τίποτα πήγαινε να πλέψει, να πλέψει. Μάλι παρά να δεν έχει ναι, να κλέψει, τίποτα. Πήγαινε κάτσε εκεί πέρα σκέψου θα δεις επάνω μια ταμπέλα και λέει ξέρω εγώ καθηγητής του Πανεπιστημίου ποιος τον θυμάται πάει πάει η δόξα του πίεσαι το τάφο του Παπαντρέου του Μακαρίτη πίεσαι το τάφο Πρωθυπουργός της Ελλάδας τώρα τώρα πίεσαι το τάφο του Γύρω Πρωθυπουργός της Πρόεδρος της Πα, τίτλους εκεί, πηγαίους τίτλους. Τώρα, τώρα, κάνει μια βόλτα. Είναι πολύ καλό αυτό, πολύ καλό φάρμακο αυτό. Κάνει μια βόλτα εκεί, από τα ατακιμητήρια από τα, τα, τα να δεις τους τάφους, να ρωτήσεις τους πεθαμένου κάτσε να κουβεντιάσουν τους πεθαμένου εκεί. Θα σου μιλήσουν. Ε. Θα σου μιλήσουν. Ρώτα, το τίσουν ασυ στη ζωή σου, τι σου λένε εσύ. Βασιλιά σουνα. Ε. Άκουγε εκείνο τι λέει, ετοιμάσε εκείνο ο ύμνο ο που διαβάζει στην κυρία. Βασιλιά σου στρατιώτη, πλούσιο ή παίδη, δίκαιο ή αμαρτωλό, τι σουνα. Τώρα ακούω εγώ, εγώ κόκαλα βλέπω. Ξέρω εγώ, τι ήταν αυτά τα κόκαλα κάποτε. Τι ρούχα φοράγανε. Τι ρούχα φοράγανε, τι με νοιάζει σήμερα τι ρούχα φοράγανε. Στολίδια είχαν τα ρούχα του. Ξετσίπο τι ήταν. Δεν είχαν σκισμένα τα ρούχα του. Δεν ξέρω εγώ κόκαλα βλέπω. Και στον ένα τάφο βλέπω κόκαλα και στον άλλο τάφο βλέπω κόκαλα. Δεν βλέπω τίπο τι μου λες εσύ ίσουνα και ίσουνα και ίσουνα, τώρα τι είσαι, τώρα που είσαι, τώρα είναι η ώρα να μάθουμε ποιος είσαι και να μάθουμε πού είσαι. Θα έρθει λοιπόν η ώρα που θα, το, θα, θα, θα γεμίσεις λέει με τις συνέπειες, το αμάρτημά σου δεν θα είναι χωρίς Εκείνα τα δεν πειράζει που έλεγες, θα τα πληρώσει. Όπως ξέρετε, κάποτε αυτά δεν πειράζει, τα πληρώσατε ποιοι, οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι τα πληρώσανε ευτοί. Πριν από το 17, όσοι ξέρουν ιστορία, πριν από το 17 που έγινε ο κομμουνισμός στη Ρωσία, πριν από το 17, έτσι κάνανε οι Ρώσοι. Είχε τότε μια λέξη στα Ρώσια που λέγεται Νιτσεβό. Τι σημαίνει νυτσεβό. Δεν πειράζει μερ, δεν παρκέσει με. Νυτσεβό. Νυτσεβό. Του λέγανε, τους λέγανε τους χριστιανούς, τους βασιλείε εκεί που παριστάνουν τους χριστιανούς. δεν είναι καλό αυτό που κάνεις. Δεν είναι έτσι σωστό. Λέγανε στους δεσποτάδες, δεν είναι σωστό αυτό. Τι κάνετε, υπήρχαν κάποιοι χριστιανοί που η καρδιά μέσα. Δεν Ήρθε ο κομμουνισμός και είδα να είναι τίποτα. Ήρθε ο κομμουνισμός και τα πληρώσαν για τα καλά και τα πληρώνουν ακόμα. Να δεις εκείνα τα νιτσεβό. Έτσι και τώρα λες δεν είναι τίποτα. Ετοιμάζω. Γιατί το δεν είναι τίποτα το είπε στο παιδί σου. Εκείνο που περίμενε να ακούσει την αλήθεια από το στόμα σου, το είπες δεν πειράζει. Έτσι δεν Είναι. Στο εγκόνη σου που περίμενα να ακούς την αλήθεια από το σώμα σου JIM시에 δεν πειράζει. Το για τον όπλο που περίμενε θα ακούσει σώμα, την αλήθεια του Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν, δεν είναι τίποτα, δεν πειράζει. λένε μας. δεν πειράζει. δεν πειράζει. <Λίγε> Επειδή πήραν την παστούνα στο χέρι του και επειδή βάλαν τη μήτρα στο κεφάλι του, νομίζω ότι είναι θεοί. Νομίζω ότι είναι θεοί. Δεν πειράζει, θα το δούμε αν πειράζει. Εδώ πάντω λέει ότι πειράζει. Έτσι λέει. Εδώ λέει ότι πειράζει. Ενώ για τον άλλον άκου τη λέει από διανοημάτων αυτού ανύρα αγαθώ. Ο ένα λέει θα φορτωθεί τι συνέπειε της στρασίτητάς του, ο άλλος θα φορτωθεί τις ευλογημένε συνέπειε των αγαθών του έργου. Κατάλαβες γιατί σου λέει ο σου. Κατάλαβες γιατί σας τα λέω έτσι. Θα δύσκολα. Σήμερα δύσκολη εποχή. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Αλλά τώρα βραβεύει ο Κύριος. Τώρα θα σε βραβεύσει ο Κύριος. Τώρα άρπαξε τους επένους του Κυρίου. Τώρα. Τώρα που είναι δύσκολα γύρω, σου, γιατί τώρα σε βλέπει ο κύριο να παλεύει να γονίζει. Τώρα είναι όλο ο κόσμο χριστιανί, δεν είναι τίποτα μέσα, μέσα στα 8 για φαντάσου, να υπάρχουν 10 εκατομμύρια, έννοια σε 10 εκατομμύρια και να εμπιστεύουν όλοι. Όλοι να γιστεύουν, όλοι θα γίνουν στην εκκλησία, όλοι να κάνουν προσευχή. Ε, θα πει αφού όλοι το κάνουν, το κάνω κι εγώ. Όλοι. Εκείνο όμω δεν πιάνει πολύ εκείνο που πιάγει μπροστά στα μάτια του Κυρίου είναι τι, όλοι να έχουν αρνηθεί τον Χριστό και να λες εσύ όχι, εδώ εγώ δεν αλλάζω πίστη ας με βρίζει ο κόσμος ας κορονδεύει ο κόσμος ας γελάει ο κόσμος, ας με ο κόσμος, δεν με νοιάζουν η αλήθεια είναι αυτή και εγώ αυτό θα κάνω ε τότε πέφτει μισθό γερός από τον Κύριο ε τότε θα βρει μπροστά σου Εκείνα τα οποία ονειρεύεσαι και πρέπει να ονειρεύεσαι. Τι, πήγε στην εκκλησία και μ' άναψες ένα κεράκι και θες να πάρεις και μισθό για ένα κερί. Καλά λέει το ανέκδοτο εκεί, υπάρχει ένα ανέκδοτο λέει, Χριστέ του λέει, Συγγνώμη να σου το πω, να σου το πω. Γιατί έτσι είμαστε, εκεί καταντήσαμε. Πήγε κάποιος, λέει, Δεν πήγε κανέναν, Λέ, λέει, Τι καλό έχεις του λέει ο Χριστός, λέει, Ξέρεις μια φορά, μια φορά λέει, Πήγα στην εκκλησία λέει και έβαλα ένα δίφραγκο, λέει στο θα σου χρωστάω για έναν δίφραγκο. Για έναν δίφραγκο θα σου χρωστάω. Εκεί καταδείσαμε. Εκεί καταδύσαμε. Εκείνη είναι η θρησκευτικότητά μας. Α, εγώ πήγα στην εκκλησία. Α, εγώ έπανα κερί. Και μου έπαρες Και τι έγινε. Τι σου κόστησε δηλαδή αυτό. Τι σου κόστησε. Εκείνο που θα σου κοστίσει και εκείνο για το οποίο θα πάρει πληρωμή. Ξέρεις Εκείνο το οποίο σου κόστησε. Εκείνο για το οποίο σε μικτήρισε ο κόσμος, σε κρότευσαν ο κόσμος. Εκείνο θα πληρωθεί. Άμα κάνεις αυτό που κάνει όλο ο κόσμος, α, μετά προχτές κοινωνήσαν όλος ο κόσμος, αε, μπουλούκι, μπουλούκι, μπουλούκ, τραβάκι όλοι να και Νηστέσοντες, νηστέσοντες, σωμορρογημένες, σωμορρογημένες, δεν έχει μισθό γι' αυτό. Και που θα πάρει μισθό είναι να έχει την ευλογία του πνευματικού σου να κοινωνήσεις και τότε που δεν κοινωνάνε οι άλλοι και να σε κοροϊδεύουν οι άλλοι που κοινωνάς. Εκεί θα πάρεις μιστό Και προσέξτε αυτό το μισθό αδελφοί μου. Προσέξτε αυτό το μισθό. Μην τον χάσουμε αυτό το μισθό σα είπα, είμαστε εν μέσω γενεάς, πονηράς και διαστραμένης, που είπα ο Κύριος. Προσέξτε μην χάσουμε αυτό το μιστό Προσέξτε μην χάσουμε αυτό το μισθό. Λίγο, λέει ο Κύριος, θα χουραστεί αυτή τη ζωή, λίγο. Αλλά ο μισθό σου, λέει, εμπολύσε τους ουρανίες. Πρόσεξε, μη σε ο κόσμος και τα του κόσμου τερπνά, και χάσει τον Παράδεισο τη Βασιλεία του Θεού. Το καλύτερο μάθημα ήταν αυτό για την πρώτη του μηνό, το πρώτο κήρυγμα του χρόνου που κάνουμε σήμερα. Και σας εύχομαι αυτά ακριβώ να είναι και τα διδάγματα τα οποία παίρνουμε σήμερα, το πρώτο κήρυγμα που κάνουμε στο νέο χρόνο και να θυμάστε και τις ευχές που εδώσαμε και να προκαλέσουμε να προσπαθήσουμε η νέα χρονιά να είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Σηκωθείτε παρακαλώ τώρα, δεν θα κάνουμε τη συνήθεια πώληση, θα ψάλλουμε από εδώ όλοι μαζί και μετά θα και την πίτα όπως το συνηθίζουμε. Και όποιος κερδίσει, δεν έφερα εικόνα δυστικώς γιατί έφερα, έ, ήρθα κατευθείαν σχεδόν από Αθήνα, γι' αυτό παρακαλώ όποιος κερδίσει το πλουρύ θα μου το πει, την ερχόμενη, το ερχόμενο Σάββατο θα σα φέρω μία εικόνα. En iordani wakishom πατρός κι του ιου και του αγίου πνεύματος αμήν στο όνομα του πατρός και του ιου και του αγίου πνεύματος αμήν στο όνομα του πατρός και του ιου και του αγίου πνεύματος αμήν